Αποστόλη. Έλα. Τώρα μου είναι 12 χρονών και οι προφέρω που έχουν γίνει στην τηλεόραση για το Ρωμανό, τι μου λέει το παιδί. Μαμά μου λέει γιατί έκανε περιογια. Μου λέει τελωμα να πάει σχολείο, θέλει να πάει να σπουδάσει. Και τι μου λέει, Γιατί δεν τον αφήνω, τη λέω γιατί είναι φυλακή. Και μου λέει γιατί δεν είναι φυλακή, πρέπει να μείνει αμόρφωτο. Οι φυλακισμένοι είναι αμόρφωτη μαμά. Και θα σου πω ότι κάτι άλλο. Σήμερα στη χάστηκα το ανθρώπινο είδο. Έχει που βρέσει τρει μέρε, χαλάει και τον κόσμο. Κάτω από μια γέφυρα, λοιπόν, τον 4 κακομμύριδε λαφαίλαμετανάστευτα. Πέφτει όπω θέθανέφερι. Και περνάνε. Τα παλουρδάκια οι φίλοι μας, ήου ήου με το φάρο, κορνάρουνε για να τους διώξουν να πάνε μέσα στην βροχή ρε Αποστόλοι. Και τρέχανε κακόμοιοι σαν να μην πω τι, λες κοίτατε ζώα, λες κοίτατε ζώα ρε οι άνθρωποι μες την βροχή.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 Θέλω δύο τραγούδια να βάλεις τη Δευτέρα. Πες μου. Ο φασισμό δεν έρχεται απ' το μέλλον. Ο φασισμός δεν έρχεται απ' το μέλλον. καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Κρύβει με τα δόνια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελάστος στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν. Και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Tu moja gara la sun, mo chika dom visa, tu jamela,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 <ΣΣΣ> ότι πρέπει να είμαστε αλλέλεγη. Αλλά ζούμε λίγο πίσω γιατί δεν τραυματό μου κυβέρνηση. Ε, γιατί γιατί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, μερικά μπάχαλα βολεύουν, να σπίνουμε πάλι τρομολαγνία, μα και πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κανένα δύο μονάδε, την συμπίσει την δημοκρατία τι γιατί. Ο Καρατζέφ δεν του έκατσε με offshore του και με αυτά. Δεν τι πίσω να πω και τίποτα, έ σου λέει, δεν πάει, δεν πάει άλλο. Πού ακούσε όμω ότι γίνεται προφολογισμό στην Κυριακή. Πού ακούσει ότι γίνεται φυλλατήριο και φυλατήρια όλη την Ελλάδα για τον προπολογισμό και τα μέτρα του ασφαλιστικό που διοργανώνει το πάμε. Πού το ακούσατε, Πού θα λένε πραγματικά τι γίνεται κρωταφείου. Έλα, Πασόλη μου. Έλα. Η Μαρία είμαι. Βρέα, Πασόλη είμαι πολύ οργισμένη. Γιατί? Με αυτό το παιδί, όλοι οι αλήτε αυτοί που κυβερνάνε, που πρέπει να είναι απόγονοι των Χίτων γιατί εγώ με μανιάτισα και του ξέρω από εκεί κάτω. Ε, για να σε ενημερώσω για να το ξέρει, γιατί το λε υποθετικά. Ναι. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη είναι. Πατέρα του ΧΙΤ. Α, τα ξέρει. Το ξέρω και όλοι από εκεί κάτω. Λοιπόν, εύχομαι γι' αυτό το παλικάρι να γίνει καλά. Και προσεύχομαι να γίνει καλά. Να παρστανά σε μωσταζακή. Θα είχαμε στενόπορο αποστόλη! Αν ήταν φασιστάκι! Αλλά επειδή αυτό το παιδί έχει μια γνώση, ο όλοι εκεί θα πάμε! Εντάξει! Κάτσα, από πασούκου και να δει πώ γυρνάει, Ο Δαρσία! Όχι, ο Δαρσία! Γεια σου, ρε αποστολή. Γεια σου, ρε φίλα. Έλα να σου πω κάτι για να γνωρίζει ο Κοσμάκη τι ποιόν είναι αυτό ο Υπουργό Δικαιοσύνη τρομάρα του. Τι θα μου πει, ότι ο πατέρα του έχει, χίτη, θα ξέρω. Α, α, μπράβο, ρε παιδί μου, έτσι για να δεν ξέρω αν ο κόσμο αν έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Και τι πάει να πει, δηλαδή επειδή ο πατέρα του είναι θα τον καταδικάσουμε για τον πατέρα του. Όχι, αυτό βέβαια, έχει δίκιο σε αυτό. Ε, α, α, έχω δίκιο, βεβαίω έχω δίκιο. Έχει. Αλλά άμα του βάλει κάτω έναν έναν. Α, μπράβο. Όλοι από μια φάση φασιστομήτρα έχουν βγει. Μπράβο, ρε παιδί μου, και εγώ θέλω. Δηλαδή να πω... κάτι παιδί. να σημαίνει και αυτό, α προβληματιστούμε. Με αυτό τουλάχιστον. Το εάν συγχωρούσε, ρε φίλε, αυτό δεν συγχωράει. Άρα έχει δίκιο. Mm. Όλοι έχουν βγει από την ίδια μήτρα. Ε, ποιο είναι σήμερα. Ένα... Μια ρίζα δοσιλόγου την έχουν, ρε παιδί μου. Με, κάτι μία, πρέπει εσύ. να λέει και αυτό. Δεν θα κρίνουμε από αυτό, αλλά κάτι πρέπει να λέει και αυτό. Ο, αν λέει, λέει, πώ δεν λέει, mm. Ρομάστορα. Πώ δεν λέει. Εντάξει, έλα, για. Πριν πολλά χρόνια αρχότανε, σου χτυπάγανε την πόρτα και σου λέγανε να περάσει από το αστυνομικό τμήμα δια σου. Σα ζητάει ο κύριο διοικητή. Σήμερα τη δουλειά την κάνουν οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια και τα ραδιόφωνα. Γεια σα αποστολή. Yeah. Λοιπόν, στο παρελθόν όταν ήμουν εγώ πολύ μικρή, Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα έκλειμα που είχε γίνει στην περιοχή του ανήκανται λέει, που την είχε τεχνήσει τη γυναίκα του και την είχε μπορεί και να μην είχε γεννηθεί και την είχε πετάξει σε διάφορου κάδους, τέλο πάντων. Ο Φραντζήσιο. Ναι πράγμα. Λοιπόν, αυτό το παιδί όντα μέσα. Πού σε ΣΟΕ, πήγαινε, ερχότανε με τη μηχανή. Δηλαδή, τι διαφορά, και μιλάμε τώρα προ Χριστού εποχή, έτσι. Τι διαφορά έχει από το Ρωμανό, που δεν σύμφωνο με τις απόψεις του, αλλά είναι ένα νέο περίπου που έχει δικαίωμα στη μόρφωση. Ποια η διαφορά, μπορεί να μα πει ο κύριος Υπουργό δικαιοσύνη. Πάρα πολύ κοντά στον Λίκο. Πάρα πολύ στο Ρωμανό το Λίκο και στα παιδιά που απεργούν. Για το αυτονόητο. Μα είναι ληστές όμως αλητήριοι τρομοκράτες. Άσε με σε παρακαλώ αλήτες φωνιάδες στην αυτή με ταξιώματα. Μη μου τα λε και εσύ ας. Μα είχανε καλά Ζνικοφ. Και, γιατί αυτοί τι έχουνε πάνω τους. Και πήγαν να κλέψουν την τράπεζα. Εμάς όταν μας κλέβουν, λέ, οι τράπεζε είναι καλά. Δεν σα πιάνω πουθενά Είναι νόμιμο Νόμιμο είναι, όλα κι όλα Και λέσουμε.